Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα εκδίκαση της αγοραπολισίας των 15.000 στρεμάτων στην Ορυνή Ζάκηθου, μετά την παρέμβαση του ελληνικού δημοσίου που ζητά ακύρωση της διαδικασίας με το επιχείρημα πως τα δύο τρίτα της επίμαχη έκταση είναι δημόσια περιουσία για την έρτη Ζάκινθου Σάκης Καθημερινό φαινόμενο η διακίνηση πλαστών εγγράφων μεταξύ των αλλοδαπών που βρίσκονται στη Σάμμο. Σάμο Σάμος για την Ερτεγέου, Χάρη Ζαβουδάκη. Στα νυχτά τη Λιβύη, με κατεύθυνση προ την Κρήτη, βρίσκεται το ρωσικό αεροπλανοφόρο Κουνζέτοφ. Οι αναλυτέ εκτιμούν ότι θα έρθει στο νησί μα να εφοδιαστεί με καύσιμα. Κάτι που δεν κατέστη δυνατόν τόσο στην Ισπανία όσο και στη Μάλτα, παρά τα ρωσικά αιτήματα. Για την Ερτεγανία, ο Μαρίνα Μανδ σε δυνητική αρχή από το καθηκοντά του ω ιατρό τη Φιλιατών, ετέθη ο πρώην Δήμαρχο Φιλιατών Μινά Δουμάγιο, καθώ εκκρεμεί σε βάρο του ποινική διαδικασία και συγκεκριμένα δίωξη σε βαθμό κακουργήματο για έλλειμμα 4,5 εκατομμυρίων ευρώ στο Δήμο κατά τη διάρκεια τη θητεία του ω Δήμαρχο. Την απόφαση συνυπογράφουν ο Υπουργό και ο Αναπληρωτή Υπουργό Υγεία, Σωτήρι Αργήρι Ερτιοαν Πρόστιμα 15.000 ευρώ στο Δήμο Δυτική Μάνη και 5.000 ευρώ στο Δήμο Ιχαλία επέβαλε η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ανεξέλεγκτη απόθεση των απορριμμάτων τους και τη λειτουργία παράνομων χωματερών. Οι αποφάσει υπογράφονται από την Αντιπεριφερειάρχη Μησινία Ελένη Αλιφέρη για την έρτη Καλαμάτα Βαγγέλη Ποτέα. Γιαγιάδε στη Μητυλίνη πέτυχαν την πρώτη του νίκη απέναντι σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας αποτρέποντα την τοποθέτηση κεραία στην ταράτσα σπιτιού σε συγκρότημα εργατικών κατοικιών. Για την Ερτεγέου Μυρσίνη Τζινέλη. Λουκέτο σε παραδικηγορικό γραφείο, που λειτουργούσε στη Λάρισα συνταξιούχο στρατιωτικό και παρήχε συμβουλέ νομική φύση σε θέματα πολιτών με τη δημόσια διοίκηση, έβαλε με απόφαση τούτο ειρηνοδικείο Λάρισα μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, που κατέθεσε ο τοπικό δικηγορικό Εφ' Λάρισας, Μίνα Μαυρογιάννη. Τη δέσμευση της κυβέρνηση για χρηματοδότηση της αντικατάστασης και επέκτασης του πεπαλαιωμένου δικτύου ίδρευσης του Δήμου Ηρακλείου, μετέφερε χθες σε συνάντηση που είχε με βουλευτές Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ ο Υπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Σταθάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου Σταυρούλα Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντο για τη συμμετοχή διαφόρων ειδικοτήτων του προγράμματο Ένταξη και Εκπαίδευση Μουσουμαλοπαίδων. Για την ΕΡΤΚΟΜΟ, την ίσα Μαλίεγα Ριφαλίδου. Παρέμβαση για την εργασιακή γαλέρα που στείνατε σε βάρο των εργαζομένων στου Δήμου όλη τη χώρα κάνει η Συνδικαλιστική Παράταξη των ΟΤΑ, άλλη ρότα καρδίτσα, προ Καρδίτσα Δίκτυο την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρία των αγροτών που θα κατέβουν με τα τρακτέρ έξω από το παλιό νοσοκομείο του Πύργου. Αυτό αποφάσισε αργά χθε το βράδυ η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας. ΕΡΤ Πύργου, Χρήστο Πλευρία. Ιδρύεται φορέα διαχείριση Πελοπόννησο ΕΞΠΟ από τα επιμελητήρια Πελοπόννησου. Στις 9 Νοεμβρίου τα εγγένεια τη πρώτη έκθεση στην Τρίπολη με τη συμμετοχή 260 εκθετών δεσπινα Αρσένη, Ερτ Με την παρουσία 250 εμπορικών επισκεπτών από τη Ρωσία και την Ουκρανία, πραγματοποιείται από 3 έω 6 Νοεμβρίου στην Καστοριά το πρώτο φεστιβάλ Γούνα για την Ερτ Κοζάνη Δέσποινα Μαραντίδου. Συνένωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών στο Ρίο με αυτό του Αιγίου πρότεινε σε συνέντευξή του στην Ερτ Πάτρα ο διοικητή του νοσηλευτικού Ιδρύματο, Θόδωρο Πισημίσει. Αθανασία Σταμοπούλου, Ερτ Πάτρα. Τρεις τοπικές μονάδες υγείας θα λειτουργήσουν στην ΚΟΜ μέσα στο 2017 για την υγειονομική θωράκιση των κατοίκων του νησιού σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας όπως δηλώνει ο βουλευτή Ηλίας Καματερός για την Ερτρόδου Αριστερή Μιαούλης. Η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων διοργανώνει εκδήλωση στην οποία θα τιμήσει τον Κερκυραίο Ολυμπιονίκη, Σπύρο Γιαννιώτη και τους διακριθέντες αθλητές Κωνσταντίνα Ρωμαίου και Παναγιώτη Ματζορογιάννη, καθώς και όλους τους Κερκυραίους αθλητές που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους τη χρονιά που πέρασε. Για την Αρτικέρκυρας Λίκουργος Κιαδόπουλος. Την εφαρμογή παροχής ποσοστού έκτοσης στα μέλη του Συλλόγου Τριτέκνων για αγορές από τα καταστήματα της Φλόνας προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Φλόνας με στόχο την ανακούφιση των τριτεκνων οικογενειών. Για την ΕΡΤ Φλώνα στο Μαΐα Δάμου. Δωρεάν οδοντιατρικές εξετάσεις έγιναν σε 1780 μαθητές όλων των βαθμίδων στο Πύλιο και τις Βόρειες Ποράδες τον Οκτώβρη, μέσω της κινητής οδοντιατρικής Μονάδας του Χαμόγελου του Παιδιού, σε συνεργασία με 28 εθελοντές οδοντιάτρους του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας. Για την Ερτβόλου, Μαρία Δημητρίου. Πολιτιστική δράση κοινωνικού χαρακτήρα το Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης και του Μουσικού Γυμνασίου με τίτλο «Θέλω να ζήσω σώσε με», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Έρτο Ρεστιάδας, Όλγα Ορφανίδου. Η μερίδα για τον Μητρικό Θυλασμό σήμερα στην Καβάλα. Ταυτόχρονος δημόσιο θυλασμός το πρωί του Σαββάτου στη, στη δράμα. Ρένα Πλατε Ήταν οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.